Τώρα φωνάζω, αλλά έχω πάρει δύο ντεπών, να ξέρεις. Baila, si juego, αλλά έχω πάρει δύο ντεπών, να ξέρεις. Boom, boom, boom, boom, si no y Έκανα δύο στραγίσματα μετά από χρόνια. Έχω πάρει δύο ντεπών ταυτόχρονα. Το ξαφωνάω τώρα. Α, α, α. Ah, κάνει εκπομπή ο Βελόπουλο στο ραδιόφωνο Και μιλάει και λέει για το πόνο του Έχει ένα πόνο γιατί έκανε σφραγίσματα Και πήρε δύο ντεπών Απανωτά μπας και γίνει καλά Και αρχίζει να κουνάει εκεί με το χέρι που καβάζουμε το, το χέρι στο σαγόν Και, κουνάει και κάνει τα α, α, κανονικά Σαν να μην υπάρχει κάμερα Τόσο άνετος, τόσο ωραίος Πονούσε ο άνθρωπος Εμείς εδώ γελάμε, γελάμε. Τώρα θα γελάσουμε Πονούσε ο άνθρωπος και δεν πήρε το σωστό φάρμακο. Τελοπον, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια επαναλαμβάνω προϊόν. Βιταμίνη, d 3 και σε μαζί ταυτόχρονα σε ελληνικό προϊόν. Δεν υπάρχει παιδιά αυτό προϊόν. Δύο τέτοια, έτσι, βι, τελοπον, ντε, σε, βιταμίνη, d 3. και ο. Αλλά... Oh,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 Ενώ λοιπόν πονούσε, αντί να πάρει το τελοπον που είναι με το ΙΝΤΕ, e, τη βιταμίνη και τη ΣΕ μαζί και δύο όπως είπε, πήρε δύο ντεπών. Ε, γι' αυτό δεν ε, του πέρασε. Όλοι το ξέρουμε αυτό, όταν έχουμε θέμα τελοπον παίρνουμε, δεν παίρνουμε ντεπών την βιομηχανία. Εδώ είναι τα φάρμακα, τα ειδικά που τα πουλούσε ο Βελόπουλος, όχι μόνο αυτά, οτιδήποτε άλλο, σε πον, το είχε πουλήσει. Εδώ όμω είδαμε ότι χρησιμοποίησε ένα άλλο παρασκεύασμα, γι' αυτό δεν βρήκε τη γιατρία. Άρα, που καταλήγουμε, τελο και σε, διπλά κιόλα, έτσι κι αλλιώ, και τριπλά να τα πάρετε και τετραπλά, δεν θα πάθετε τίποτα, δεν θα φύγει και ο πόνο, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να πουληθούν τα σωστά για την υγεία μα. Έχουμε έρθει στο χώρο τη υγεία, είμαστε στο 2024, φεύγει και αυτό. Πριν μερικά χρόνια είχαμε την πανδημία, τότε μπήκε απροετοίμαστη η Ελλάδα στην πανδημία, δεν είχαμε μονάδε συντατική θεραπεία, Δεν είχαμε κρεβάτια, δεν είχαμε γιατρού, τίποτα δεν είχαμε, δεν έχει σημασία. Όμω γίνανε βήματα με αφορμή την πανδημία, όπω μα λέγανε τότε. Ε, φτιάξανε μονάδε εντατική θεραπεία, τι οποίε θα τι είχαμε και μόλι τελείωνε η πανδημία. Τώρα είμαστε στο τέλο τη πανδημία. Τι έλεγε ακριβώ ο Κικίλια για αυτά τα κρεβάτια μονάδα εντατική θεραπεία. Θα ήθελα να θυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγου μήνε, αυξήσαμε τι μεθ μα από 5,57 σε, σε 9.41 και σύντομα σε 1.200, σε μια άνευ προηγουμένου μεταρρύθμιση μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε μέσα στην κρίση να πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή της χίλιε μεθ. Εδώ μας λέει ότι θα έχουμε 1.000 μεθ και φτάνουμε τον μέσο όρο γιατί το θέμα δεν είναι να φτιαχτούν μεθ μόνο για την πανδημία. Τι θα έμενε μετά, αυτό είναι το θέμα, ακούσαμε τον Κικίλη, ακούμε και τον Πρωθυπουργό. Τώρα να έρθω στα ζητήματα τα οποία, στα τα οποία μου κάνατε για το εσύ. Έχουμε δημιουργήσει πολλές καινούργιες μόνιμες εντατικές. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια κρεβάτια εντατικών, μόνιμα κρεβάτια εντατικών. Και η ιδέση μου ότι πριν το τέλος του έτους θα είμαστε στα 1200 κρεβάτια σταθερών εντατικών, ισχύει. Είναι μια παρακαταθήκη αυτή για το εθνικό σύστημα υγείας. Και μπράβο του! Μπορεί να μα ήρθε η πανδημία, μπορεί να τρέξαμε, μπορεί να μην είχαμε λεφτά. Όμω εδώ ακούσαμε 1.200 μόνιμες και σταθερέ μονάδε εντατική θεραπεία. Μα το είπε ο πρωθυπουργό τη χώρα. Ένιωθε υπερήφανο που άφησε τόσε μονάδε. Σήμερα το πρωί στο ΜΕΓΑ εμφανίστηκε ο υφυπουργό υγεία ο κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο και είπε πόσε ακριβώ έχουμε αυτή τη στιγμή. Προβλήματα υπάρχουν εδώ, δεν θα πει κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ε, και αυτό που λέτε δηλαδή, για, τις με, για τις μεθ, αυτό. και είναι το μεγάλο αν θέλετε κατάκτηση από τον κορονοϊό. Η χώρα αυτή είχε το μισό αριθμό κρεβατιών μεθ που είχε πριν τρία χρόνια. Έτσι. Το να έχουμε Η διπλασιάσει χώρα, τα κρεβάτια μεθ. Γιατί τα κρεβάτια θέλουν και προσωπικό. Ναι, όταν λέμε κρεβάτια έχουμε διπλασιάσει με το προσωπικό. Έχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα 850 κρεβάτια. Μπράβο! θα είχαμε άλλα 150 κρεβάτια και είχαμε το προσωπικό. Α, α, α, α. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα 850 κρεβάτια. Μπράβο! θα είχαμε άλλα 150 κρεβάτια και είχαμε τον προσωπικό. Δεν έχουμε φτάσει ούτε τις χίλιες που έλεγε ο Κικίλιας. 850 λοιπόν έχουμε μονάδες συντατική θεραπείας, mm -hmm. πάνε και οι πάνε και οι Ευρωπαϊκοί Μεσοόροι που μας λέγανε τότε, μας ανακοινώνανε ότι θα μας μείνουνε Ε, στην καλό καιρό, μόλι τελειώσει η πανδημία, χίλιε, χίλιε δυακόσε, για να είμαστε σαν την Ευρώπη, σαν την Ολλανδία, τίποτα από όλα αυτά. 850 επίσημη παραδοχή, και αν είχαμε προσωπικό, θα είχαμε άλλε 100-150, όπω σα είπε. Δεν έχουμε προσωπικό. Όταν γίνει η κυβέρνηση και ο κύριο Θεμιστοκλέου θα φροντίσει να πάρει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να έχουμε επιτέλου τι μονάδε συντατική θεραπεία που χρειάζονται, που ούτε με την πανδημία καταφέραμε τελικά να αποκτήσουμε παρά τα όσα μα έλεγαν και νιώθαν και οι περήφανοι που καταβάλανε και για αυτό το θέμα τιτάνιο αγώνα όλα αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Θεμής στο πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί και εκεί πάσχουν, δεν μπορεί να είναι σαν τον Βελόπουλο μάλλον μπορεί να πονέσουν με κάνα ξυλίκι που θα πέσει στο συνέδριο το, την Παρασκευή ξεκινάει η συνέδριο την Παρασκευή πώς θα γίνει, αν θα γίνει και τι ακριβώς θα είναι αυτό Ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφουν, να κρύβουν συνέδρου, να, να αποκρύπτουν στοιχεία. Ο καθένα δίνει τα δικά του. Ωραία ατμόσφαιρα όλο αυτό που παρακολουθούμε. Ο Πολάκης, ο οποίο πέρυσι τέτοια εποχή μα πρότεινε φανατικά τον Κασελάκη, φέτο κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, έχετε δίκιο. Έπρεπε να τον έχω ψάξει. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ήξερα εγώ και θα, θα, θα το είχα βρει από τότε αν το είχα ψάξει. Αυτό που σήμερα γίνεται δικαστήριο. Το είδατε. Με τον πατέρα του που χρωστάει λέει, 4 εκατομμύρια ευρώ ε, που έχουν φτάσει με τι προσαυξήσει 11 εκατομμύρια ευρώ από ένα σπίτι που είχαν αγοράσει στην Κάλυ, μια έπαυλη κτλ. Πήγαινε να γλιτώσει φόρου γιατί είχε περάσει την ιδιοκτησία του σπιτιού σε μια offshore εταιρεία. Και το προκλητικό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι βγαίνει σήμερα και λέει ότι ναι, χρωστάω του φόρου, δεν του χρωστάω εγώ, του χρωστάει οι offshore που στην offshore είναι αυτό ο πατέρας του Κασελάκη και η σύζυγός του και η μητέρα του mm -hmm. ε, και ισχύει λέει offshore ε, ε, έχει σταματήσει τραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά είναι ενεργή έξω αυτό δεν δηλαδή, είναι ευθύνη του, του Στέφανου Κασελάκη προσέξτε όμως, όμως ξέρετε κάτι ε, ξέρετε κάτι όμως γιατί αρχίζω εγώ και πονηρεύομαι διάφορα πράγματα δηλαδή δεν λέει ο νόμος Που ο δικό μα ο Ότι απαγορεύεται η συμμετοχή πολιτικών προσώπων, των επικεφαλή των κομμάτων κτλ. κτλ. σε εταιρείε που είναι στο εξωτερικό. Είτε οι ίδιοι. είτε, είτε τα παρένθετα, οι τα... σύζυγοι Και, λοιπά. και οι συγγενείς από το βαθμό. Σωστά. Το και λέει. οι γονείς είναι συγγενείς από το βαθμό. Δηλαδή παραδέχτηκε ο πατέρα του ότι έχουν ενεργεί offshore έξω και ζητήστε τελικά από εκεί του φόρου. Mm -hmm. Δηλαδή να σκεφτώ εγώ τώρα ότι γύρω στι 15, 16, 26 εταιρείε που έχει φτιάξει ο κ. Καζελάκη από το 2014 μέχρι το 2022 ε, που, και που είναι εξωχώριες και τα λοιπά έχει φύγει από όλες τώρα τα σκέφτες αυτά ο τεντέκτη εδώ Πολάκης Παύλος Πολάκης ε, έχει ε, βρεθεί προεκπλήξεως γιατί δεν το περίμενε δεν φανταζόταν έμαθε και τι γίνεται μα ενημερώνει και γιατί η δίκη που ξεκίνησε χτες και έπρεπε όπως παραδέχτηκε να είχε κάνει καλύτερη έρευνα Να αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα άλλα ε, τέτοια πράγματα, α πούμε. Δηλαδή, ναι, όντω, θα έπρεπε να τα έχω ψάξει. Γιατί και αυτό που μα είπα, α πούμε, ότι πήγε στην Goldman Sachs, λέει, και ε, είδε ότι κερδοσκοπούν, ασύστολα και έφυγε, δεν έγινε. Έτσι, το απολύσανε. Από ό,τι διαπίστωσα στην πορεία των πρόφατων. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο δεν τον έψαξα. Ναι, έχετε δίκιο. Ε, πιθανότητα θα έπρεπε να έχω ψάξει να, ε, να, μην, να μην έχω δείξει τόση εμπιστοσύνη τότε. Ναι, πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα, τρει μέρε, τέσσερι πριν το συνέδριο, βγήκαν και αυτά. Οικονομικέ δοσοληψίε, εξωχώριε εταιρείε, offshore, από μείωση 26, κανεί δεν ξέρει. Και το βασικό ήταν ότι από την Goldman Sachs. Λογικό αυτό το δεν δίνω σημασία γιατί ένα αριστερό και πολλοί ακάτσε εκεί μέσα. Λογικό θα τον απέλυαν. Δεν αντέχουν αυτέ οι μεγάλε εταιρείε, επαναστάτε αριστερού τύπου. Κασελάκη, ο οποίο Κασελάκι θέλει να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο θα είναι business friendly. Εύχομαι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το Δημοκρατικό κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα σωστά, με χρηστή διοίκηση παρά του πλειοψηφίου. Αν δεν δυνές, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανέλαβε τον κόμμα, όμω. Δεν πρόκειται να μικρύνω τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιηθεί, θα προχωρήσουμε σε ένα ανοιχτό, προοδευτικό κόμμα το οποίο θα είναι business-friendly, το οποίο θα καταλαβαίνει πως λειτουργούν οι αγορέ. Δεν, οποίο... δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ο τεντε. Αλλιώ. Τεντε, τεντε, ο. Ένα ανοιχτό προοδευτικό κόμμα το οποίο θα είναι business friendly. Πείτε στον Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε στο συνέδριο με αυτού που έβγαλε, θα πάμε με αυτού του συνέδρου που θέλουμε εμεί. Είναι πολύ ωραίο που σε όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και η Τζάκρη η οποία παρεμβαίνει σε εκπομπές λέει τα δικά της, μεταφέρει διαλόγους το, για το business friendly κόμμα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα κόμμα αυτό είναι το όραμα του Στέφανου Κασελάκη, του Στεφανάκου, του Στεφανάκου αυτά δεν τα λέει η Τζάκρη που ακούσαμε εδώ Τη τα είπε άλλο τέλεχο. Μέλη τη ΚΟΕΣ, μέλη τη Επιτροπή Νομιμότητα και εγώ μετικού υπαλλήλου να έχουν ανοίξει τα πρακτικά ναι. των εφορετικών επιτροπών και να επεργάζονται τρόπου πώ θα κόψουν. Μόνοι του. Ναι, πώ θα κόψουν. Χωρί να, να έχουν συγκαλέσει κανένα όργανο, δεν έχει συγκληθεί από αυτά. Μόνοι του, με ανοιχτά τα πρακτικά Τι και να επεργάζονται τρόπου πώ θα αποκροπήσουν συνέδρου για, για, για να κροτηριάσουν ε, ε, με τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων το συσχετισμό των. Στο σχετισμό πραγματική. του συνεδρίου και μάλιστα ένα μέλο αυτή τη σχέ. Ένα μέλος αυτής της σχέση συνεδριάζει σήμερα η Ετροποι νομιτή, όπω είπαμε έχει βγάλει ε, και Δυδεκτή. Είπε στου δικού μα Πείτε στο Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε στο συνέδριο με αυτού που έβγαλε. Θα πάμε με αυτού του συνέδρου που θέλουμε εμεί. Μέλο τη επιλογική γραμματεία, τη κεντρική οργανική ερωτήνη συνεδρίου. Γίνονται ωραία πράγματα. Στο σύριδεζε αυτό να κρατήσουμε. Κάθε μέρα έχουμε επεισόδια και η κορύφωση θα συμβεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν δεν βρούνε άκρη, μπορούν να πάνε στην, σε ένα ναό πάνω στην Πεντέλη, στην Νέα Πεντέλη, στον ιερό ναό Αγίο Μεγαλομάρτηρος Παρασκευή, ταυτόχρονα όμω και οσία Παρασκευή τη Επιβατινή. Υπάρχει η Αγία, η Κανονική. Υπάρχει μια δεύτερη που είναι η Οσία Παρασκευή. Δεν κατάφερε να γίνει η Κανονική Αγία, είναι η Επιβατινή, με ήττα και τα δύο. Εκεί ο ιερέα του ναού αυτού έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή προ το Ρουβίκονα. Παίζει όλο το Σαββατοκύριακο αυτό. Ε, που λέει, ε, αυτή η επιστολή προ το Ρουβίκονα, ξαναλέω, είναι γνήσια. Μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 12η Αυγούστου, που έπληξε κύριο τη Νέα Πεντέλη και άφησε πίσω του πολλού ενεργού μα άστεγου, εμεί ω ενεωροί επιδοθήκαμε σε έναν αγώνα ανακούφιση των πληγέντων, προσφέροντα καθημερινά φαγητό και άλλα είδη καθημερινή διατροφή. Απευθυνθήκαμε σε εσά. Προ το Ρουβίκονα, ζητώντα να μα συνδράμετε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκτακτη περίσταση. Εσεί, ο Ρουβίκονα, μα βοηθήσατε με προθυμία και αλληλέγγυοι όλοι μαζί, μπορέσαμε να βοηθήσουμε του αναγκεμένου συμπολίτε μα. Σα μεταφέρω την ευγνωμοσύνη όσων βοηθήθηκαν, καθώ και τι προσωπικέ μου ευχαριστίες. Εύχομαι η Αγία Παρασκευή, προ το Ρουβίκονα, να ευλογεί τον κάθε ένα από εσά και να σα ενδυναμώσει στο κοινωνικό έργο που προσφέρετε. Με τα τιμή. Ιωάννη Σαββάκη κτλ, κτλ. Ο ιερέα εκεί του ναού. Όντω, υπήρξε αυτή η επιστολή, είναι γνήσια. Το θέμα απασχόλησε χτε στο ΣΚΑΙ. Ακριβώ. Έχουμε την επίσημη απάντηση από την ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Ο συγκεκριμένο κληρικό δεν είχε ενημερώσει για την ανέργειά του την αρχιεπισκοπή. Έδρασε αυτοβούλο. Η αρχιεπισκοπή έχει ήδη επιληφθεί του θέματο και ζητά εξηγήσει. Και να σα πω τώρα και μερικά. Ξέρει ο ιερέα ποιο είναι Α, αυτό τώρα θα σα το πω με δικά μα στοιχεία, δικέ μα πληροφορίε για το ρεπορτάζ. Ε, σ, ε, ο συγκεκριμένο κληρικό έστειλε διάφορε τέτοιε ευχαριστήρε επιστολέ προ όλου όσοι βοήθησαν στι πυρκαγιέ του Αυγούστου. Και ο Ρουβίκονα βοήθησε ήταν εκεί στι φωτιέ, Προφανώ ήταν εκεί ο Ρουβίκονα. Έχουμε δει όλοι και τα βίντεο και τι φωτογραφίε και όχι μόνο σε αυτέ τι φωτιέ, είναι και σε άλλε φωτιέ και σε άλλε στιγμέ είναι ο Ρουβίκονα και ξέρει πολύ καλά και ο ιερέα σε ποιον έστειλε την επιστολή. Είναι γνωστά όλα αυτά, τα ξέρουν όλοι, επειδή παραξενεύονται και πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι. Στο Ρουβίκονα, ναι, γιατί έχει και τέτοιο έργο ο Ρουβίκονα, το διαφημίζει και ο ίδιο και το ξέρουν όσοι ασχολούνται με όλα αυτά. Μια απλή, ένα απλό σκρολάρισμα στο διαδίκτυο καταλαβαίνει και βλέπει τι ακριβώ συμβαίνει. Αλλά όλο αυτό το σουρεαλιστικό προφανώ ήταν αντικείμενο και τη δική μα εδώ εκπομπή, όπω και αυτό που ακολουθεί. Γιατί ο Σταμάτη Γονίδη είναι ένα λαϊκό καλλιτέχνη. Το που μου είχε κάνει εντύπωση, είδα μια παλιότερη σα συνέντευξη. Είχατε πει ότι με την πίστη σα μπορείτε να μετακινείτε αντικείμενα. Κάποιο μπορεί να μην σα πιστέψει όταν το είπατε αυτό. Δεν πειράζει. Αυτοί που με γνωρίζουν ξέρουν. Δεν πειράζει. Αυτό είναι ένα χάρισμα που το έχουν αρκετοί άνθρωποι. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Αυτό. Κανέναν δεν ξέρω και έχω κάνει τόσες μετακομίσει. Και κάθε φορά θα χρειαστεί να μεταφέρουμε κάτι από εδώ εκεί. Δεν... Κάποιο να βρεθεί που το έχει. 2, το χάρισμα 2, 11, 10, 80, 8, 80 μπορεί να πάει στον Αποστόλιο και να του πει είμαι εγώ που μπορώ κοιτώντα, μελετώντα, κοιτώντα άγρια, παρακαλώντα τον καναπέ να πάει πιο πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται την ενέργεια, σίγουρα υπάρχει και κάτι θεϊκό μια που είμαστε και στην Αγία Παρασκευή την Επιβατινή την ουσία. κάτι υπάρχει θεϊκό σε όλα αυτά μάλιστα ο Γονίδης έχει βγάλει και τραγούδι. Εκκυκλοφορήσατε πρόσφατα και νέο τραγούδι. Ναι, ένα ζεμπέγγικο που έχει τίτλο «Εξομολόγηση». Που μέσα σε ένα τραγούδι, λέω όσα έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες χιλιά χρόνια. Αυτό το τραγούδι, αυτό το βίντεο κλιπ πρέπει να το δείτε. Είναι γυρισμένο σε ένα εκκλησάκι, από αυτά τα κτήματα που γίνονται οι γάμοι. Είναι γυρισμένο σε ένα εκκλησάκι, παίζει ένας παπάς. Παίζει ο γονίδη που κρατάει ένα και τραγουδάει μπροστά από το Εκκλησάκι και παίζει και ένα ηθοποιό, ένα νέο παιδί, με μουύση, κλασικό τύπο δηλαδή, που στην αρχή εμφανίζεται ω αμαρτωλό με μαύρο πουκάμισο και πάει και εξομολογείται. Αυτό είναι το βίντεο κλπ τώρα του γονίδι. Πάει, εξομολογείται, βάζει το πετραχύλε που πάνω ο παπά, εξομολογείται το παλικάρι και στο ρεφρέν με άλλο πουκάμισο ρίχνει: Μοιάζει η έξω από την Εκκλησία ο ηθοποιό μαζί με το γονίδι που παίζει το κομποσκοίνι. Το τραγούδι είναι η εξομολόγηση. Ψυχή <Τι> μου δεν Σε λάθος σώμα διάλεξες να ζήσεις Θα φύγεις κάποια μέρα θα χαθείς Το σώμα μου γυμνός στη γη θα φτήσεις Γιατί ήμουν πολύ εγωιστής Κι ασήκωτος για να με κουβαλήσεις Δε σε σεβαστικά ψυχή μου και σε μερώστα τις αμαρτίες και τα λάθη μου σου χρέωσα και μια ελμίδα μου χει να σε σώσω πρωτού στην κόλαση βρεθεί να μετά νιώσω δε σε σεβαστικά ψυχή μου και σε βέρωσα. τις αμαρτίες και τα λάθη μου σου χρέωσα και μια ελμίδα μου χει μείνει να σε σώσω Βρεθείς, να μετανιώσω. Αυτό είναι το τραγούδι. Θα το ακούσουμε όλο. Σα παροτρύνουμε να δείτε το βίντεο κλειπ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει ένα μετανιωμένο νέο που μάλλον ο Μαρτολό στην αρχή. Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει. Αφήνει θολά μηνύματα. Όλα τα λεφτά είναι ένα παπά εκεί που παίζει. Γιατί όταν χορεύει Ζεϊμπέκικο, άλλο έξω. Στο ρεφρέν χορεύει Ζεϊμπέκικο. Στα κουπλέξο ομολογείται με άλλα που κάνει. Στο μελευκό χορεύει το Ζεϊμπέκικο. Με μαύρο, είχαν και κοστούμια θέλω να πω στην παραγωγή ήταν ακριβά Ο Γονίδης πάντα εκεί με ένα κομποσκίνι που το παίζει στα δάχτυλά του Τραγουδάει ο παπάς πως κοιτάει το νεαρό όταν ε, χορεύει Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και πρώτη φορά βλέπουμε εξομολόγηση σε βίντεο κλιπ Με γονίδη τελειώνουμε εδώ με αυτά Πάμε τώρα στα πιο σοβαρά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και πο, πολύ σοβαρά θέματα Στην επικαιρότητα, μάλλον θα γυρίσουμε στο προηγούμενο σοβαρό που είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Το οποίο σύμφωνα με τον Κλέτσο πρέπει να γίνει με εισαγγελέα Κύριο Κασελάκη, Κασελάκης λέει παρακινεί κόσμο, με κάθε τρόπο mm. το κάνει αυτό Πιστεύω εισαγγελέα Αθηνών να το έχει τώρα, ακούσει Φοβάστε κανέναν Ναι, ναι, ναι, φοβάμαι ότι φοβάμαι επειδή λέει ότι κάποιοι δικοί μου άνθρωποι έχουν δυσαρεστηθεί και θα πάνε στο συνέδριο δυσαρεστημένοι και δεν ξέρω τι θα γίνει εγώ Λέ, είμαι η... και ένταση, θα δηλαδή, είμαι ήρεμο. ναι. Πιστεύω ότι η εισαγγελία το έχει ακούσει, το, το, mm. θα το έχει λάβει η υπόψη τη mm. και στο συνέδριο θα έχουμε την ανάλογη αστυνομική θα δύναμη. Θα συνέδριο με τον εισαγγελέα παρόντα και αστυνομία. Ναι, δεν έχει καλλιώς. Φοβάμαι ότι θα γίνουν έκθρωπα. Συνέδριο με τον εισαγγελέα παρόντα και αστυνομία. <laughs> you, you know, talk, tar, νομίζω ότι ο κύριο Κασελάκηση αυτή τη στιγμή ναι. είναι ο εθικό αυτο για πράγματα που εκεί στο συνέδριο το έχει πει. Το έχει πει. Εμεί έχουμε κρατήσει mm -hmm. τι δηλώσει στο κόμμα, στο mm -hmm. επίσημο κόμμα mm -hmm. τι έχει κρατήσει. Mm -hmm. Και νομίζω και η εισαγγελία έχει, θα λάβει τα μέτρα τη. Η εισαγγελία, στείλτε τα ΜΑΤ κατευθείαν. Α δηθούν οι συνέδριοι οι εποχικοί πυροσβέστε. Τα ΜΑΤ ξέρουν τι κάνουν σε τέτοιε περιπτώσει. Α δηθούν γιατροί, α δηθούν εργαζόμενοι. Οπότε θα λειτουργήσουν αυτομάτω. Τι εισαγγελέα, τι αστυνομία, όλα αυτά απαιτούν και μια ευγένεια. Κατευθείαν ΜΑΤ, δυνάμεις των ΜΑΤ, κλούβες, θα κρυγόναμε στο συνέδριο να τελειώνουν, να γίνουν όλα καλά. Ρωτάω ένα απλό πράγμα ε, αν, ε, αν δεν σας βάλουν Η ερώτηση Θα κάνετε κόμμα ή όχι Η, η, η απάντηση έχει ναι ή όχι Ή ε, δεν έχω αποφασίσει πο, πο, πολλές, μου, μου το λέτε από εδώ από εκεί γιατί δεν απαντάτε Δεν απαντώ ε, με τον τρόπο που θέλετε εσείς να απαντήσω Σας λέω ξεκάθαρα ότι Εάν δεν είμαι υποψήφιο, δεν θα υπάρχει κόμμα Ωρα τι πάθαμε Εάν δεν είμαι υποψήφιο, δεν θα υπάρχει κόμμα Εδώ τελειώνει. Τι ωραία, σύριζα τέλο. Σημαίνει το καντήλι μου. Και λιδώνει, φεύγει από τα χειμώνα. Εάν δεν είμαι υποψήφιο, δεν θα υπάρχει ακόμα. Πολύ απλά. Στέφανο Κασελάκης το είπε στον Ευαγγελάτο χτές Πάρα πολύ απλά και σωστά Και τώρα δεν υπάρχει κόμμα μην το πει κανείς Δεν έχει σημασία Η ακρίβεια θερίζει Θα ακούσουμε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας Η μία είναι αυτή που ανήκει στη συμμορία της μιζέριας Πανάκριβα όλα. Yeah. Η κυβέρνηση αυτή τα έχει, κάνει, τα έχει διαλύσει τα πάντα. Θα μου πει: δεν έχει αντιπολίτευση, γι' αυτό και θα κάνει ό,τι θέλει. Η κατάσταση είναι και θα πάει χειρότερα ακόμα. Πάμε εκεί, προ τα κάτω. Yeah. Κάπου τη λέγαμε αύριο θα είναι καλύτερα. Τώρα λέμε αύριο θα είναι χειρότερα από τώρα. Τι βλέπει, υπάρχει ακριβία. Το market είναι ακριβό, α πούμε. Δεν είναι. Όταν πα και σε 30 ευρώ την εβδομάδα, δεν είναι ακριβό. Αυτά yeah. yeah. φτάνουν στο τέλο του μήνα το, από το μισθό ή τη σύνταξη. Yeah. Όχι, καθόλου. καθόλου. Είμαστε με δεύτερε και τρίτε δουλειέ. Αν είχατε τον Πρωθυπουργό τον Υπουργό Οικονομικών μπροστά σας, Λέγατε να Αν είναι δυνατόν, τι λέει αυτή η κυρία, είναι από το βόλο οι συμπολίτε μα, οι οποίοι, οποίοι του ακούσαμε, αγανακτούν και θέλουν να φτύσουν κιόλα. Το μάτιασμα τέτοιου τύπου φτύση μου, εγώ εκεί πάει μου, δεν πάει κάπου αλλού. Υπάρχει όμω και η άλλη κατηγορία συμπολιτών μα, πάλι από το βόλο. Γιατί δεν πάνε καλά. Ναι. Είχαμε και του προηγούμενου τι μα κάνανε. Ποιο άλλο κόσμο λέει όμω είναι δύσκολο. Mm. Εσεί τι λέτε. Εγώ για, για μένα όχι. Ναι. Δεν υπάρχει ακρίβεια θεωρείτε. Στα μάρκετ και γενικότερα. Μπορεί του... να υπάρχει ακρίβεια. Μπορεί να υπάρχει. Αλλά υπήρχε και πριν. Mm. Αλλά για το πριν δεν μιλάει κανεί. Μπορεί να υπάρχει ju nieniołyni me me <todicilny> to mekieę to to <todicilny> ha. się. <todicilny> <todicilny> o nie te O Λοιπόν, υπάρχει και ο φίλο μα από τον Βόλο που τα βλέπει όλα πολύ ωραία. Οι τεμπέλιδε έχουν πρόβλημα. Οι άλλοι δεν έχουν κανένα απολύτω πρόβλημα και δεν λέμε τίποτα για πέντε χρόνια πριν. Τι πέντε-έξι, και τα πέντε πριν πάλι με τσοτάκι εδώ. Όση ώρα ακούγαμε όλο αυτό το πολύ ωραίο, βλέπω εγώ τα μηνύματα εδώ στο radiopapaki.parapolitica.gr και βγάζει τίτλο Ευχαριστώ. Ελαχιστοποιώ παρουσία μου στην εκπομπή. Σα και μπαίνω να δω, Καλημέρα σα, είναι και λέει Ελάχιστα θα βγαίνω εδώ. Λοιπόν, Μπαρμπαγιάννη Αποστόλη, σατυρική εκπομπή Ελληνοφρένεια. Ευχαριστώ. Ελαχιστοποιώ παρουσία μου στην εκπομπή σα. Λόγω τραγωδία τριγώνου σε σατυρική εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Πότε έγινε αυτό, τι εννοεί, Συνέβη τραγωδία, γιατί λόγω τραγωδία τριγώνου σε σατυρική εκπομπή, Τι έγινε, Στη σατυρική έγινε κάτι με το τρίγωνο, Στο τρίγωνο του Βερμουδών έγινε κάτι την ώρα τη εκπομπή. Δεν έχουμε καταλάβει επειδή έστελνε και εδώ μηνύματα ελπίζω αυτό να αφορά μόνο τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα mail και στην παρουσία την κανονική να είναι ακμαίος και παρόντας έτσι τον θέλουμε, ειδικά αν έχει γίνει και τραγωδία όπως εδώ αναφέρει για τις άλλες τραγωδίες το 2188 σας περιμένει εκεί, είμαι της Κύρκος Ρυθμίζη Ήχο πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού Ρεκουρέτα! Ρεκουρέτα. Έλα, ρε πολιτική <συγλώνα> απαταιώνα! <συγλώνα> ρε πολιτική απαταιώνα! Έλα, από την άντρα σε έχω παραμένω. <συγλώνα> α, την άντρα σε εγώ παραμένω. Εκεί? Ρε μαλάκα, δεν υπάρχουν ρε μαλάκα. Αφού είμαστε ζώα, ρε. Απογοήτευση, τελείω ρε. Υπουργό, τώρα ο άδων, ζώα. Ε, καλά Ψώνα. καινούριο είναι αυτό τώρα. Όχι, δεν είναι καινούριο, όσο το σκέφτομαι όμω αποστόλαιο. Επίση, αφού είναι τόσα χρόνια που υπουργό, εγώ συμπεραίνω ότι είναι ένα επιτυχημένο επαγγελματία. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Ναι, πολύ επιτυχημένο. Πέσου να παναμπουλήσαν τη βουλή του μαλάκα, κάνω γυλαίκο, κάποια μαλακία. Και τα άλλα ζώα τι Βάλαν το βελόπουλο τον άλλο απαταιώνα. Πε στη βουλή. Μα πόσο μαλακίε είμαστε πια η Έλληνε, ρε φίλε. Πόσο μαλακίε είμαστε, δεν μπορώ. Δεν σε μπορώ. τι μονάδα μέτρηση θε να ακούσει, Σε ρίτερ. Άστο, εγκέλαδο, μεγάλο. Άμα ήμουν πιο νέο, όπω όλοι, θα πέτραγα μια μαύρη πέτρα σε αυτόν τον κολό. Και δεν θα καταγερδούσα αυτήν. Αλλά είσαι κατόγερο και κάτσε εδώ τώρα να τα απολαύσει. <laughs> Ρεκουρέτε! Ρε, Λεωάδονης παντελονιάζει καμιά δεκαριά χιλιάρικα το μήνα και λέει ο άλλος ότι είναι τρελός ή ότι είναι χαστός. Μπορεί και να είναι, αλλά παντελονιάζει καμιά δεκαριά άντε οχτώ το μήνα. Πώو! Ρέτσι, μίστερε εδώ το Δηλαδή άμα είναι τρελός, λέει τι θα πει. Η οικογένειά του περνάει μια χαρά, παιδιά. Μην παρανιθιάζεις εσύ. Τρελός, τρελός, χονομάει. Αν τον πάτε εσύ το λυράκο, εσύ να πα στον λυράκο που ζει με τους ευρεστήσεις. <Ρε> Ένα ερώτημα έχω να κάνω από Σάμου, από Όλη καλησπέρα. Ό, να το κάνετε το ίδιο, ναι, για Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σάμος δεν είναι όλα τα νησιά. Εδώ έχουμε μια κάτι τέτοιο να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε, το Υπουργό Προστασία του Πολίτη θέλω να ρωτήσω και τον Άδωνη, το φίλο του, εάν όλοι αυτοί οι εποχιακοί ήτανε τίπου, ε, ήταν κουκουέδε. Δηλαδή μπαχαλάκιδε και τίποτα τέτοια πράγματα. Γιατί τώρα συμμορία <συμωρία συμωρία συμωρία> τη Μιζέρια. Ήταν μαλαρούχα. Λοιπόν, ο πόλεμο κατά τη συμμορία τη Μιζέρια είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο Υπουργ Ωραίο, Αυτό. ωραίο. Τέτοιο άνοιγμα δεν το περίμενα να κάνει το κουκουέ Να προσέχουν διότι έχουν πει πρέπει, Έχει μπει το κόμμα μέσα στα σώματα ασφαλείας Και είναι επικίνδυνε να τροπεί του κράτους από μέσα Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά Το 2019 παραλάβαμε τον κατώτοτο μισθό στα 650 ευρώ Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027 Πατριώτης οθήκαμε Ναι, γεια σας. Για σας. Να πω κάτι με την αλληλοφρένεια, αν μπορώ. Ναι, για πείτε. Ακούτε να δείτε. Λένε παραδείγματο χάρη ο μισθό θα είναι στα 900. Είναι μεικτά αυτά. Το ξέρουμε ότι είναι μεικτά. Ναι. Δηλαδή να το πούν γιατί το 900 στα καθόλου είναι 800. Είναι, είναι μια το διαφορά. Το και το 650. Μικτό ήταν. Για μικτά μιλάμε. Ναι, ναι. Και αυτοί είναι που, που δίνουν τι αλλά... αυξήσει φροντίζουν να μιλάνε μόνο για μικτά. Ναι. Για ε, να ε, φαίνεται εμπόλικο. Το... Ναι, αλλά μήπω είναι και για το 27. Δηλαδή τώρα έχουμε 24, έτσι. Από πότε θα ισχύει αυτό. Γιατί για του συνταξιούχου, εγώ είμαι συνταξιούχο δηλαδή. Θα πάει από το 27, λένε αυτά τα πράγματα. Καλά, κρατήστε μικρό καλάθι τώρα και βλέπουμε. Ναι, μήπως πρέπει να το τονίζουμε αυτό, ας πούμε, για να μιλήσουμε για τα καθαρά γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. <Τοχε> Επίση θέλω και μια καταγγελία για το δημοτικό τη χώρα και τον υπηαγωγείο. Οι γονεί που πάνε και ζητιανεύουν στο σκλαβενίτι, στο σούπερ μάρκετ να του δώσει αναλώσιμα για να έχουν τα παιδιά του να κάνουν χαρτοκοπτική, κόλε, ψαλιδάκια, χαρτάκια, που κόψαν στα σχολεία τι παροχέ, καταργήσαν τι σχολικέ επιτροπέ και τώρα βγαίνουν οι γονεί και οι σύλλογοι των κυδεμόνων και κάνουν εκδηλώσει για να μαζέψουν τα λεφτά, για το πετρέλαιο, για το χειμώνα, για τα αναλώσιμα. Αυτό είναι το. Όχι, θα σα αισθάνομαι και τα Sorry κιόλας, Ελλά. δεν ήξερα. Ναι, να κάνουν χαρτοκοπική να φτιάχνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Να, να, να πάρουν μπουφάν που θέλουν λοιπόν... και πετρέλαιο. Λε και είχαν και στο σπίτι του πετρέλαιο και θέλουν να έχουν και στο σχολείο. Ναι, πετρέλαιο. Κάνουν εκδηλώσει και μαζεύουν τάλιρα και δεκάρικα από του γονεί. Και κάνουν λαχιοφόρους αγορέ για να μαβάλουνε πετρέλαιο. Και για να πάρουν τα αναλώσιμα για να έχουν τα παιδιά να κάνουν με τι δασκάλε τα ναι. καθημερινά. Okay. Μήπω θέλουν να του πάρουμε και μπουφάν. Λοιπόν, ζόμπι, ε! έχει πολύ με μπουφάν, τώρα. άσχημα. Αυτή Είναι όλοι οι κομμουνιστές. Ναι τι είναι, Α, έλα σε όλοι. παρακαλώ τώρα. Όσοι ζητάνε <σοπό> τι είναι, κομμουνιστές, το το λοιπόν. Κατώσα στον καιρό, πες τους. που περίμενε. <σοπό> <σοπό> Εάν δεν είμαι υποψήφιος, δεν θα υπάρχει κόμμα. Ωραία τι πάσαμε, Baila, de la si me su juego, me su Εάν δεν είμαι υποψήφιος δεν θα υπάρχει κόμμα Ο Ιησούς Χριστός Νικάη είπες να μου σηκώθηκε Μα λογικό να χάσουμε τέτοιο κόμμα Να χάσουμε τέτοιο υποψήφιο Το δίλημα είναι τεράστιο Αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα άλλα κόμματα Που μπορεί κάποια στιγμή να ξανασυνεργαστούν Και αυτό να αγκάζει τον Άδωνη Στην Βουλή, στην Επιτροπή Να εγκαλέσει λίγο του πασόκους Γιατί του θέλει Εσεί στον Πασόκ ακούτε φυλάστε. Μα τι μπορεί να επιφυλάσετε εδώ. Αυτό όμω είναι μοσχέδι, παιδιά μα, ζώο, το λέω ειλικρινά. Αν δεν ψηφίσετε γι' αυτό, το πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που σα βγάλαμε είναι τρίγε. ΣΥΡΙΖΑ σκέτο είστε, όχι πράσινο Σύριζα, πράσινο μπέζ. Αν είναι να επιφυλάσετε παιδιά για να λέτε ότι κάνετε την πολίτευση, το έχετε χάσει το τρένο. Σα το λέω με μεγάλη ειλικρινή. Εγώ έχω συγκυβερνήσει μαζί και θα συμπαθώ. Αλλά για να ξανασυγκυβερνήσουμε ή για να κυβερνήσουμε πρέπει να σοβαρευτείτε. <συγγ> δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, πάμε λί Αν είναι να ξανασυγκυβερνήσουμε πρέπει να είστε εσείς σοβαροί. Εμείς είμαστε, το θεωρείτε εδώ μένω οπότε πρέπει το Πασόκ να αλλάξει λίγο γιατί θα έρθουν κρίσιμες μέρες. Έρχονται, λαός μέρος δεύτερον. Millenium Hospitality By Charles James Hall το αγγλικό Είναι φυσικός χημικός Ο οποίος μετά το Βιετνάμ τον πόλεμο Πήγαινε και δούλευε με τους ψηλούς λευκούς Στην Εβάδα στην αίρεια 51 Επειδή πήρ πόλησαν το ρύζι Γι' αυτό και δεν είχε ρύζι. Στο Βιετνάμ Το Βιετμάτι όλοι πέδι... το ξέρουμε ότι πριν πολιταζορίζει. Γίστω σε το παιδί μια ψηλή ξανθή αυτέ που να πει. Άρα και να γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Για να Γλιτώσει το παιδί. Υπάρχει ελπίδα. Έπ, το Όταν πάντα είναι σοφία. θα στήσω με καλέ σχέσει με του εξωγείου. Δε στείνεται, παιδί ίδιο. μου. Δε στείν. Άμα δε στηθεί στα τέσσερα, η δεν γίνεται. Δεν θέλω να με Λοιπόν, και έλα για. Και... Καλησπέρα. Καλησπέρα. σπέρα ή πέρα. Δεν θα πω κάτι για όσα είπε ο για αυτό το κράτο που δεν κοιζει που φτάσα Το κράτο! δεν καταλαίετε. Τελεια. Αλλιώ δεν είναι κάτω. Εναφερόμενο στου εποχικού πολιτικούς που δάρθηκαν 아니 λεως. Ναι, ναι, δάρθηκαν τώρα. Όχι πέσανε πάνω στα Globe των μπάτσων. δάρθηκαν. Κανεί δεν έκανε για τον Globe που στράβωσε. Ταιδάμε. Α, και θα γίνει, φαντάζομαι αύριο μεθαύριο κάπου θα το βγάλει post Kai, λογικά. Δεν έχει κι τα τιάνα εκπομπή, χωρίς τον Evangelato. Τες φάρμε. Ναι, μπορεί, μπορεί, απλά. Επειδή λοιπόν ο Άδωνις, δικεούντε σε βασμού. Εί πανταχ कहीं έχουνe doses κάθε καλοκέρη. Έχουνe mbi στη φοτιά κατά κύριο Mm. Δικαιούνται σεβασμού. Καλά και τα λοιπά. Πάπα, εκεί το παίζει και μορφωμένο. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι το είμα, δικαιούται συντάσσεται με ιατική, σε σεβασμό, δικαιούται άδεια, δικαιούται υγεία, δικαιούται παιδεία. Αλλά ο Άντωνο είναι. Τι περιμένεις, Ά, για... Οι καλοί δουλεύανε, είχαν δουλειά. Δεν πήραν το καλά των καλών, αυτού περισσεύσανε πήραμε τον κατιμά. Ναι, αλλά το παίζει μορφωμένο και. Α μείνουμε στην ίδια πρόταση χωρί το μορφωμένο. Διαπάσαν και διαπάσαν μαλακίαν. Και νομίζω ότι με αρχαιοπρεπού. Θα κάνει εντύπωση. Παιδί μου, έτσι δεν μιλάγαν και στη Φχούντα που μιλάγαν τάχα καθαρεύουσα και ήταν η αμορφωσία που πήγαινε σύννεφο. Έτσι ακριβώ. Μερικά ε, πράγματα ε... δεν αλλάζουν, δεν φεύγουν. Το χούι φεύγει τελευταίο. Ναι, όπω και ο Κούλη που είπε 50%. Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027. Είναι μια αύξηση σχεδόν 50%. Το είπαμε και ο Βορρή. Εγώ θα 100%. έλεγα 50% μία λέξη. Τα 100. Τα 100. Τα 100. Είναι 50%. 100 τώρα τι να κάνουμε. Αυτό. Αν θέλεις να το πεις τη δημοτική πέστο, το. 50% Αλλά το άλλο δεν σημαίνει τίποτα. Όπως το τη μετρητής. Είναι με όνειρο γιώτα. Είναι η παλιά δοτική. Δεν λέμε δηλαδή τη μετρητά. Όχι. Ε. Όχι. Κρίμα. Αποστολή, Γεια σου! Γεια! Τι κάνεις. Μια φορμή yeah. την επίσκεψη του απεσταλμένου τη φασιστική Γερμανία στην Ελλάδα και την υποκριτική συγγνώμη του, έχω αναφέρω το εξή. Θα μιλήσω γρήγορα. Τη 7 Ιουλίου του 44, αντί να αντιμετωπίσουν του αντάρτε του Ελλάδου στον μπάρμπα μου, το Στέργιο και του υπόλοιπου Ελλασσίτε στα Γερβενά, πήγαν σε ένα χωριό που και Κυπουργείο και αντί να πολεμήσουν άντρα με άντρα τα τσογλάνια τη ναζιστική Γερμανία, πήγαν και κάψαν 40-45 γυναικόπαιτα μέσα σε μια καλύβα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον Σταϊνμάγκερ και σε όλα αυτά τα αποδομήντα. Τη ντόπια και ξένη ολιγαρχία ότι δεν του χωστάμε τίποτα. Μα χωστάνε ένα τρισεκατομμύριο και αυτό δεν αρκεί ούτε με στη γνώμη σου ούτε με τίποτα. Από εκεί και μετά θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνει μια εκπομπή για τα ολοκαυτώματα σε όλη την Ελλάδα, αν μπορέσει. Για τα υπόλοιπα θα το συζητήσουμε άλλη φορά και όπω είπε και ο Μίτσο Κουτσούμπα, δεν του χωστάμε τίποτα. Του πούστιδε μα χωστάνε, δεν του χωστάνε. Έτσι που είναι η ο, ο Μίτσο Κουτσούμπα το είπε. Του απογόνου των κανανοφασιστών ξέρουν πολύ καλά τι λέω και για του γκαουλάιτερ και Για τους φασιστό που χτυπήσει ανεκτέλ υπουργείο του Υπουργείου Προστασία του Πολύκαρπο. Όταν παραδιάζετε ένα νόμο, πρέπει η αστυνομία ανεφαλούμε τον νόμο. Ε, και δεν θα ασ... γίνουμε ογκάντα. Έχω να πω ότι εξή όξω πού στέλνε σα από την παράγει μα. Και απλό λαό. Θα πάμε σε λαό και έτσι θα κλείσουμε. Αμέσω μετά διαφημίσει, αμέσω μετά το μακαζήνο με το Γιώργο Πιέρος. Αυτό το λόγο που θα ακούσουμε τώρα ακούγεται και η φωνή τη νίκη λυπεράκη γιατί κάθεται δίπλα από τον αποστόστόλη. Γεια σα. Έλα πώς, Λάρα μου. Λοιπόν, Έλα. θέλω μπαλαμό. Να βγει μπαλαμό και να γίνει τη πουτάνα. Με βαλάμω. Φοβάμαι ότι δεν θα βγει και του γκλέτσου το παπάρι που το λιγουρεύτηκα δεν θα το δούμε. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποτέ δεν σκέφτηκα του γκλέτσου το παπάρι το λιγουρευτί Όχι ρε, είσαι καλά ρε μα μα. Φοβάμαι πως δεν Εκεί φοβάμαι Τι Α, ό, ότι ό, Τι φοβάσαι Ότι να'ναι Τι ότι να'ναι ρε μη φοβάσαι τίποτα Θα βγει ο Γκλέτσος και να γίνει βεζίδι στη θέση του βενζίνη. Τελείω. Και εγώ λέω που... ο Γκλέτσος να βγει Ο γκλέτσο να μας φέρει και ξένες πουτάνε. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουν είναι να φέρουν γυναίκε οι αιρόδουλες από τα δικά τους μέρη για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχει όραμα σαν αριστερό, δεν είναι Άιντε έτσι. Ε, τι μαλακές τώρα, ε. μιλάμε για οράματα. Είναι αυτό που λέμε οράματα με μεγάλα γράμματα, αυτό. <συρκ> Έλα από Λοιπόν. Υπάρχει μια φωτογραφία που παίζει πάρα πολύ τώρα, που δείχνει μια κοπέλα γυμνή σε χεράνη, την έχει δει; Ναι, με τα εισόδημα που διαματηρήθηκε. Που ναι, ναι διαμαρτυρήθηκε και τώρα, το... γιατί κατάλαβε αγνωρίται από χθε. Κοίταξε, δεν θα εγώ όταν γνωρίτε χθε. Εγώ βλέπω την ευσυσία των δυτικών μέσων για αυτή την κοπέλα. Ενώ αντίθετα για τι γυναίκε τη Παλαιστίνη που θέλουν, δυάζονται και δολοφονούνται με τα παιδιά του από το δημοκρατικό Ισραήλ. Δεν βλέπω την ίδια δευτερόλεπτα. Εκεί θέλει να βγουν με το βρακιμα είναι να συμφωνέσουμε να το δούμε. Όχι το υποθέτουμε. Και άμα είναι ψέμα. Νατά και είναι προπαγάνδα των δυτικών μέσων. Γιατί εγώ δεν το αποκλείω καθόλου. Νέω κατά τη στιγμή που το Ισραήλ θέλει αυτή τη στιγμή να χτυπήσει το Ιράν. Μια χαρά θα του βολεύονταν να γίνει μια επανάσταση όπω η πορτοκαλή επανάσταση στην Ουκρανία, κατά το Ιράν για να δυνατήσει η κυβέρνηση. Εγώ ενω ότι είμαι άντια στου μουλάδε του Ιράν, αλλά βλέπω ότι έχουμε απέναντι. Αν είναι να έχουν γυναίκε στην ελευθερία του, να τι σκοτώνουν και να τι βιάζουν οι Ισραήνο και να βγάζουν τέλξει με τα ματωμένα εισόχου του. Εγώ προτιμώσει χιλιάδε φορέ του μουλάδε. Και αυτή την υποκρισή από τη που όλοι μαζί Να, κοιτάξτε την κοπέλα τι τραβάει απ' τα ισραμοπληθίκια. Ξευστοαριστεροί, πιλελεύευε σιωνιστές. Όλοι έχουν βαθεί σε αυτή τη φωτογραφία για να μας αποδείξουν πόσο κακό είναι το Ιράν. Θέρουμε πόσο κακό το Ιράν είναι, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερο πόσο κακό είναι το Ισραήλ. Και τι έκανε εκεί. Η Δύση και τον Άτο να ελευθερώσει το Αφγανιστάν. Νομίζω θα τέριαζεις με που έλεγε F*** ταξικότητα. Έλα ρε, όπω το λέω, τι γίνεται. Έλα, τι κάνει. Πα η ταξικότητα φαίνεται ακόμα και στην ανώτατη εκπαίδευση, Ρωσία, είναι δυνατό. Τι είναι, Ρωσία, που πονά. Πα η ταξικότητα, λέω, φαίνεται ακόμα και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ταξικότητα, ε, φακ, ταξικότητα, φακ. Όχι, Ρεπτή, γιατί, Όχι, εντάξει, με την έννοια ότι είναι σωστό, μπράβο και τα ταξικά γυαλιά σου δεν τα βγάζει ποτέ. Όχι, μπράβο. Η εταιρεία Γιαννήτσι, 63 παιδιά δημοτικού, είχαν δηλητηριαστεί το Μάιο από χαλεσμένα σχολικά γεύματα. Χαζομάρε, ναι, ωραία. Και επειδή Ά... άλλαξε γνώμη ο Δήμο Λαμία τώρα, ε. Ναι. Κάηκε μ... ημέρα Σάββατο, ενώ τη Δευτέρα υπήρχε προγραμματισμένο έλεγχο. Όχι, θα ρωτήσουμε και ποια μέρα θα καούμε. Και ο Δήμο Λαμία, λοιπόν, επαναφέρει τα σχολικά γεύματα στο μουσικό σχολείο, γιατί λέει ότι όλα τα χαρτιά τη εταιρεία είναι εντάξει, νόμιμα. Τέλο. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και γευστικό. Α, ναι. Και υγιεινό. Όχι, θα χτυπήσουμε Όχι. την επιχειρηματικότητα επειδή θέλετε θα τό Él no, la separa, Carlos. Eh. Τι κάνετε κύριε Αποστολή? Καλά εσείς. Καλά και εμεί. Ωραία. Κάτι πολύ απλό. Η πρωινή εκπομπή με τα δύο που μετά τι είναι αυτό ο προπομπός που ακούμε τι εκπομπέ Μετά περιμένουμε μανιωδώ εσά. Γιατί δεν βγάζετε δύο ώρε εσεί. Γιατί να δύο εμείς? Να δύο και το περιμένετε Όχι, εσείς... oh, θα, θα, θα, θα το Εντάξει, για να πω που δεν λένε οι άλλοι πρέπει να προηγηθούν. Οι άλλοι που δεν τα λένε, Πώ θα ξέρει, Αγόρι μου, δεν τολμούν να πουν αυτά που λέτε σήμερα. Και yeah, δεν τα κουμπίσαν το θέμα για τα παλικάριια με του πυροσβέστε. Δεν ακούτε, Δεν ακούτε. Έχω και τον Νικάκη που εξανίσταται. Τον Νικάκη κάτι Απή είπε. Ναι, ναι, αφιερώσαν δυο λεπτά και κάτι έγινε. Δεν είχε παραπάνω Α, χρόνο. Τι, ε, τι να τώρα, εντάξει. Αλλά τα είπε όπω έπρεπε. Α, δεν θα σου πω για του άλλου. Αλλά τον Νικάκη τώρα που τον τα χτιριντίζω, Τα είπε όπω έπρεπε να τα πει. Πάρτε δύο παιδιά. Ακούμε εσά, ειδικά του προηγούμενο. Τα βαένισα με ένα, ένα δύο αυτά, τα ξέρω εγώ. είναι, είναι τόσο παγωμένο νεοδημοκράτη ο προηγούμενο. Ρε παιδιά, είπαμε έλεο. Αλλά έχει τόσο πολύ δακωτό. Είπαμε. Ε, ο άνθρωπο δεν μα τα λέει όπω λέει ο Άντωνη. Τα ίδια λέει κι αυτό. Ορίστε. Αν ακολουθεί από πίσω. Δεν κοροϊδεύει κανεί κανέναν. Τέλο.